Αν έγραφε έκθεση για τη διαπλοκή ο κ. Μητσοτάκη, θα έπαιρνε 0 γιατί ήταν εκτό θέματο. Είναι προφανέ ότι δεν μπορεί να μιλήσει για τη διαπλοκή γιατί είναι βουτυγμένο στη διαπλοκή. Επομένω, θα έλεγε άλλα τι άλλο. Ε, δεν απάντησε σε τίποτα. Δεν απάντησε γιατί 27 χρόνια άφηνε τα κανάλια έτσι. Δεν απάντησε γιατί απομακρυνθήκαν από το ΕΣΟΡΟΥ και δεν αφήσαν να συγκροτήσουν το ΕΣΟΡΟΥ. Δεν απάντησε γιατί η και τα 18 εκατομμύρια που πήρανε μόλις χωρίς ποθενέσχες, χωρίς καμιά διαδικασία, δεν απάντησε για την δανειοδότηση της Νέας Δημοκρατίας, τα 210 εκατομμύρια τα οποία θα πληρώσουν σε περίπου 122 χρόνια, 122 χρόνια με, με όρους έτσι όπως συσέλεσε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι όλη η χρηματοδότηση θα πηγαίνει στην αποπληρωμή του δανείου, mm. γιατί μέχρι τώρα... Μέχρι και το 60% πηγαίνει. Δεν απάτησε και ε, τον... μια παρένθεση, μια πληροφορία ότι η Πυραιός κατήγγειλε τα δάνεια. Κοιτάξτε, επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, ναι. Ναι, η Πυρεό έχει καταγγείλει τα δάνεια. Mm. Τα κατήγγειλε μετά από, μετά από ναι. τη σύσταση της Εξεταστικής ναι. Επιτροπής. Ναι. Ε, υπά... Δεν απάτησε βέβαια για το δάνειο του κ. Καχανίων. Δεν μας Επό απάτησε... δεν σα είπε ότι είναι η προσωπική εγγύηση ενός του Πρωθυπουργού και μια εμπράγματη... <laughs> Κάτι είπε. Κοι, κοιτάξτε, είναι κάποιο να γελάει. Μιλάμε για ένα δάνειο το οποίο ήταν 10 χρόνια απλήρωτο ούτε ένα ευρώ. Υπό κανονικές συνθήκες αυτού το δάνειο έπρεπε να είχε καταγγελθεί το 2006. Ετέθη σε οριστική ολοκλήρωση, σε οριστική το 2015, 10 χρόνια μετά, mm. Και φυτές μα είπε ότι θα κάνει ρύθμιση, ενώ έπρεπε ήδη να έχει καταγγελθεί και να είχαν πέσει οι εγγύησει. Και αφού ήταν σε προσωπική εγκύηση από κάποιον επιφανή πολιτικό, να έχει πληρώσει ο επιφανής πολιτικός επιτόπου 690 .000. Γιατί τόσο είναι. Και μας είπε επίσης ότι έχει εγκύηση ένα κίνητο, το οποίο όμως ξέχασε να μας πει ότι το ακίνητο είναι επίσης υποθηκευμένο και σε άλλο δάνειο στην Πακρή τράπεζα. Τώρα, mm. ειλικρινά, αυτό ήταν από τις χειρότερες στιγμές του, γιατί είπαμε να λέμε ψέματα, αλλά όχι τόσο χοντρά. Ε, είπε και για τη Siemens mm. όμως. Βεβαίως. Τι μας είπε για τη Siemens ότι πλήρωσε το τηλεφωνικό yeah, κέντρο. Αυτό. Ναι, ε, Τελείως το τηλεφωνικό κέντρο όταν απάντησε τα κεντρικά της Siemens αφού είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο, ότι δεν, δεν μπορούν να χαρίσουν το τηλεφωνικό κέντρο. Αυτό ήθελε να μας πει ο κ. Μητσοτάκης. Γενικώ ο κ. Μητσοτάκης με τη διαπλοκή δεν το έχει, είναι ξεκάθαρο, γιατί η διαπλοκή είναι η ίδια που έχει αναδείξει τον κ. Μητσοτάκη, αλλά και η παράταξη του σε ένα μεγάλο βαθμό. Και το το φοβερό ερώτημα είναι τελικά γιατί ήθελε να, να μας μιλήσει για τη διαπλοκή και γιατί ζήτησε αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό συνέδριο. Θα έλεγα ότι είναι κορυφαίο από την άποψη ότι είναι το πρώτο συνέδριο ενός κόμματο της Αριστεράς στην Ελλάδα με το, με το κόμμα στην κυβέρνηση. Φυσικά για μένα όλε όλα τα συνέδρια του ΣΥΡΙΖΑ και έχω ζήσει αρκετά και τους συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ είναι σημαντικά διότι εκεί πέρα διαμορφώνεται η πολιτική γραμμή εκεί πέρα συζητάμε για όσα έχουν συμβεί και για όσα πρέπει να γίνουν και εκεί πέρα ουσιαστικά ακούγονται τα μέλη του κόμματος για των αντιπροσώπων τους ε, για το τι θέλουν για την επόμενη μέρα ε, νομίζω ότι θα είναι ένα συνέδριο που θα καθορίσει σημαντικά την ε, γραμμή του κόμματο, ε, θα επηρεάσει σημαντικά ε, τι πολιτικέ εξελίξει και την πολιτική τη κυβέρνηση και νομίζω ότι είναι ένα συνέδριο που θα μπορέσει να αναδείξει και νέα στελέχη στο πολιτικό σκηνικό. Πόσοι θα είναι οι σύνεδροι περίπου, κύριε Σαντορνιά, Εκτιμώ γύρω στι 2.500. Mm. Δεν, δεν έχω ακριβώ το νούμερο, αλλά κάπου και 2.500 με 3.000. Στην περιοχή μα έχουν βγει όλοι οι σύνεδροι. Πόσοι θα συμμετέχουν, ε, Είναι 9 από την οργάνωση τη Ρόδου, 6 από την οργάνωση Αφάντου, 2 αν δεν κάνω από την οργάνωση Αρχακέλου, από την Νότια Ρόδο 1, από τη Τσορουνή 2, από τι Πεταλούδε 1, η μία, για να κρατάμε και το φύλλο. και επίση και από τα νησιά, από Κάρπαφα, από Κό, από Κάλινο, από Λέρο. Από Πάτμο έχουμε συνέδριο, Αλλά δεν είμαι πρόσφερος ακριβώ με τα νούμερα ε, Τι είναι αυτό που θα θέλατε εσείς να προκύψει από το συνέδριο ε, Πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να προκύψει από το συνέδριο Είναι η ενότητα του κόμματος Ότι πραγματικά γυρίζουμε σελίδα Αφήνουμε τα δύσκολα, τις δύσκολες αποφάσεις πίσω Και πάμε μπροστά για να υπάρξει ανάπτυξη Δίκαιη ανάπτυξη και ισότητα και ισονομία σε αυτό τον τόπο.